καλωσορίζω και πάλι στη χώρα μας το φίλο Μπράντ και τη νέα εμβληματική συνεργασία μας με τη Microsoft. Η Ελλάδα έχει τον ήλιο της και τώρα αποκτά και το cloud της. Χαίσαι και γράτη Η Ελλάδα έχει τον ήλιο της και τώρα αποκτά και το cloud της. Sit high and watch. Και στην Αγγλική. Για να γίνει απολύτω κατανόητο η Ελλάδα έχει τον ήλιο τη. Και τι ήλιος που καίει επικίνδυνα όπως έχει πει σε ένα πολιτικό τραγούδι πριν μερικά χρόνια Ή και τη γαρμπή Τώρα αποκτά και το cloud της Cloud είναι το σύννεφο Πάντα έχουμε σύνεφα σε αυτόν τον τόπο Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να έρθει Microsoft να φτιάξει το δικό της σύννεφο Έχουμε σύννεφο και συνέχεια πέφτουν από εκεί οι άνθρωποι Το βλέπετε, βγείτε έξω ή κοιτάξτε προ τα πάνω αν έχει σύννεφο Που πάντα έχει σχεδόν, τώρα έχει αρκετά ε, Πέφτουν άνθρωποι από εκεί. Ανεβαίνουν μόνοι τους, είναι η αλήθεια με τις ψευδεστήσεις και τις αυταπάτες που τρέφουνε <coughs> και θρέφουνε και κάποια στιγμή καταλαβαίνω ότι αυτό δεν ίσχυε που είχαν στο μυαλό τους και πέφτουνε από τα σύννεφα με διάφορες αφορμές, πολιτικές, κοινωνικές, ατομικές. Οπότε η επένδυση της Microsoft είναι και λίγο περιττή για το cloud. Αν έρθει για όλα τα υπόλοιπα, έδωσε την ευκαιρία όμως όλο αυτό στον Κυριάκο και στο λογογράφο του να κάνει αυτό το πάρα πολύ ωραίο πρωτότυπο Λεκτικό παιχνίδι, τα αφήνουμε όλα αυτά, τι παπάτσε, με τι επενδύσει και όλα τα υπόλοιπα, που καλοδεχούμενε, δεν το συζητάμε, γιατί έτσι θα έρθει η ανάπτυξη, όπω αναπτύσσονται όλε οι χώρε του κόσμου. Και, και, και, και πάμε στο εισόδημα των πολιτών, γιατί αυτό έχει μια σημασία. Έχουμε πανδημία, δεν έχουμε την ανάπτυξη που μα έχει υποσχεθεί, και γι' αυτό τον ψηφίσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ούτε τα ωφέλη από την έξοδο του Μνημονίου. Που για το οποίο είχαμε ψηφίσει τον Αλέξη Τσίπρα, έχουμε πανδημία για τα επόμενα δύο χρόνια και επιπτώσει και απόϊχο τη πανδημία. Αλλά μην ανησυχείτε, ενώ σε όλο τον πλανήτη ανησυχούν και μάλλον τα πράγματα θα πάνε και στην οικονομία χάλια. Εδώ στην Ελλάδα, όπω λέει ο Πέτσα, δεν πρέπει να ανησυχούμε. Κατατέθηκε πρώ στη Βουλή το προσχέδιο του προπολογισμού του 2021. Βάσει των μέσων εκτιμήσεων για το σύνολο τη διετίας 2020 2020-2021. Σε μια πρωτόγνωρη συγκυρία για την πατρίδα μας, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, το εισόδημα των Ελλήνων θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο. Καταπληκτικό. Σαλαβίδα, τάντο, μυθές, το εισόδημα των Ελλήνων θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο. Να λέμε και τα καλά ρε παιδιά, μη λέμε μόνο τα αρνητικά. Το εισόδημα των Ελλήνων θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο Δεν είναι ευχάριστο Δεν νιώθετε λίγο πιο σίγουροι, πιο ήσυχοι, πιο ήρεμοι Το εισόδημα των Ελλήνων Ενώ σε όλο τον πλανήτη έχει αρπάξει ήδη φωτιά Στο οικονομικό πεδίο Το εισόδημα των Ελλήνων για τα επόμενα δύο χρόνια Παραμένει αμετάβλητο Γι' αυτό ακούσαμε την προτροπή του Άδων χτες, Να λέμε τα καλά νέα, να ένα καλό νέο το ακούσαμε, δεν προλάβω τα υπερχέ αυτά ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πάνω που είμαστε στην τρέλη χαρά ότι το εισόδημα θα παραμείνει ίδιο. Εντοιξού ήδη έχει αρχίσει να κόβει το εισόδημα από πολλέ κατηγορίε λόγω τουρισμού λόγο λόγο. Ε, τα προσπανάμε αυτά, η πραγματική ζωή δεν έχει καμία πολύ σημασία, σημασία έχει τη λέει η οθόνη και τι λέει ο κύριο Πέτσα ο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και όλα τα κανάλια. Πάνω που χαιρόμαστε λοιπόν που θα μείνουμε μετάβλητο το εισόδημα. Πέφτουμε στην εκπομπή του Νίκο Ευαγέλάτου χθε το απόγευμα στο Μέκα. Και εκεί ήρθανα τα Μαντάτα. Έχουμε αλλαγές. Έρχεται ένα νομοσχέδιο στα τέλη Οκτωβρίου που έρχονται αλλαγές για τις υπερορίες γενικά. Θα σου πω πρώτα ότι θα υπάρξει εξίσωση των υπεροριών σε όλους τους κλάδους. Για όλους τους κλάδους θα φτάσει τις 60 ώρες. Άρα καταργούνται οι υπερορίες δεν θα πληρώνονται. Λοιπόν, θα μπορούμε να δουλεύουμε εννοείται οι αλλά δεν θα πληρώνονται. <Τι> Θα μπορούμε να δουλεύουμε εννοείται υπερορίε, αλλά δεν θα πληρώνονται. Να λέμε και τα καλά ρε παιδιά. Ακόμα και αν ο εργοδότης θέλει να πληρώσει. Ναι. Καταπληκτικό. Δεν θα πληρώνονται, θα πρέπει να δοθεί ή ρεπό ή έξτρα άδεια ή θα πρέπει να γίνεται συμψηφισμός όρων σε κάποια άλλη εργάσιμη μέρα. Μα τώρα οι είναι ένα μπελά, το καταλαβαίνει ο καθένα. Έχει το κανονικό 8 ώρο, 7 ώρο, 6 ώρο, 4 ώρο. Υπάρχουν διάφορε κατηγορίε πια. Μονόωρο, ημερήσια σύμβαση. Γιατί προχωράει ο πλανήτη, δε στο μεσαίωνα. Έχει λοιπόν όλα αυτά που σου εξασφαλίζουν μια σταθερότητα. Και έρχεται η υπερορία μία, μία, μισή, δύο ώρε. Και είναι ένα μπέρδεμα στον υπολογισμό, στο λογιστήριο τη επιχείρηση. Μπέρδεμα δικό σου στον υπολογισμό. Παίρνει αυτά τα λεφτά με το που το απέρνει, χάνονται. Πολύ σωστά αυτή η κυβέρνηση, να λέμε και τα καλά που λέει ο Άδωνη. Καταργεί τι υπερορίε. Θα τι δουλεύει, ότι θα τι δουλεύει, θα τι δουλεύει. Δεν θα τι πληρώνει. Είναι μια πολύ απλή σκέψη, πρακτική, χρηστική, που κανένα μέχρι τώρα δεν είχε τολμήσει να σκεφτεί. Έρχεται η κυβέρνηση των Αρίστων και σκέφτεται αυτό το πάρα πολύ ωραίο και πρωτότυπο. Θα το δουλεύει στι υπερορίε προ το παρόν, γιατί νομίζω μετά θα έρθει και στο 8 Θα το δουλεύει, αλλά δεν θα το πληρώνει. Διότι. Το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία, δεν παίρνει και πολλά λεφτά, παίρνει λίγα, πάντα δεν σου φτάνουνε. Είσαι σε έναν κύκλο φαύλο. Οπότε, πολύ καλά το σκέφτηκε ο Βρούτση και η κυβέρνηση συνολικά, στο πλαίσιο πάντα τη κοινωνική τη πολιτική, να κόψει τι υπερορίε. Το άκουγε αυτό ο Ευαγγελάτο και του ήρθε εκεί μια ιδέα, μάλλον έχει και πληροφόρηση. Για ποιον ακριβώ λόγο γίνεται αυτό. ο, ο καθένα να καταλάβει ένα σκεπτικό: Ότι πιθανώ με αυτό τον τρόπο κάποιοι θα χρήματα, αλλά ίσω οι σε θα να πάρουν παραπάνω προσωπικό. Να μειωθεί η ανεργία. Πολύ καλό. Το άλλο με το τω το ξέρετε. Πιθανώ με αυτόν τον τρόπο κάποιοι θα χάσουν χρήματα. Λέει ίσω οι εργοδότε εξαναγκαστούν να πάρουν παραπάνω προσωπικό. palabras pienso y declaro, Όσον αφορά τώρα το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, αύριο στι 10.30 το πρωί θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου λύκου ντυμένου με προβιά. Τι γίνεται στο Μέγαρο Μαξίμου, μερακλήδικα πράγματα. Μέρα είναι και αυτά που γίνονται στον εργασιακό τομέα. Όπω ακούσατε, και μου λέει και ο Ευαγγελάδο, προφανώ είναι από πληροφόρηση ότι γίνεται όλο αυτό. Θα είναι και επίσημη εκδοχή. Θα το έχουμε και από κυβερνητικά χείλη κάποια στιγμή. Ότι γίνεται όλο αυτό γιατί προφανώ θα χάσουν κάποιοι τα λεφτά του. Επειδή δεν θα πληρώνουν τι υπερορίε ενώ θα τι δουλεύουν και γίνεται αυτό για να διευκολυνθούν οι επιχειρηματίε να προσλάβουν άλλου, για να χτυπηθεί η ανεργία, η ανεργία. Έναν, να μου φέρετε, έναν επιχειρηματία που θα προσλάβει άλλου. Του δίνει τη δυνατότητα το κράτο να έχει δούλου εργαζόμενου, να του δουλεύουν παραπάνω, να μην του πληρώνει και φέρτε έναν που θα προσλάβει κάποιον εργαζόμενο εξαιτία αυτού του μέτρου. Έναν, όχι περισσότερου, αν τον βρείτε. 2.110.80.880, αν και θα θέλαμε να τον φέρετε εδώ, να τον δούμε αυτόν τον επιχειρηματία που θα εφαρμόσει αυτό το, αυτή τη διευκόλυνση, θα κάνει χρήση αυτή τη διευκόλυνση τη κυβερνήσεω. Στο 2, 11, 10, 80, 80 μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο, το κάνετε και χθε, κάνετε το και σήμερα. Με τα μάτια στην αυριανή εκπομπή και στην αυριανή μέρα. Ε, όπω ξέρουμε, όπω νιώθουμε, είναι μια ημερομηνία, μέρα που την περιμένουμε όλοι πάρα πολύ. Κάποιοι πολύ περισσότερο. Το μυαλό μα πάει στου συγγενεί των θυμάτων αλλά και στο περί δικαίου κοινό αίσθημα όπως λέμε ε, και ακούω, μπορείτε να πάρετε σε αυτό το νούμερο που σας περιμένω τώρα, στο 211 80 να ζητήσετε τι θέλετε να ακούσετε από αυτά που έχουμε κατά καιρούς μεταδώσει εδώ στην εκπομπή έχουμε κάνει αφιερώματα για τα εγκλήματα των ναζί, έχουμε βάλει κάποια τραγούδια, έχουμε βάλει άλλα ηχητικά συνεντεύξης θα ακούσουμε και στη συνέχεια. Οπότε, ό,τι θέλετε, το ζητάτε. Συνδιαμορφώνετε την εκπομπή αύριο. Θέλουμε να την κάνουμε έτσι. Το μυαλό μα θα είναι κάτω στο κέντρο τη Αθήνα. Το σώμα μας θα είναι εδώ στον Πειραιά. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Οπότε, κάντε χρήση αυτού του δικαιώματο που σα δίνουμε εμεί από εδώ και αδράξτε το εσεί από εκεί. Ακούω και μαθαίνω για μέτρα και ήδη έχουν αρχίσει από χτε για την αυριανή συγκέντρωση. Μέτρα τη αστυνομία. Άδια η Αλεξάνδρας, αυτοκίνητα, προσπαθεί να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα. Μην περιορίσει κανείς, μην τολμήσει κανείς να περιορίσει τον κόσμο που θα κατέβει αύριο κάτω. Θα είναι πάρα πολλοί κόσμος. Ε, μην, μην διανοηθεί καμία αστυνομία, καμία υπηρεσία μαύρη, υπόγεια, υπέργεια, να πειράξει όλο αυτό που θα υπάρχει κάτω αύριο στην Αθήνα. Δεν είναι μια απλή συγκέντρωση, είναι ανάγκη. Είναι χρέος του κάθε ανθρώπου να κατέβει κάτω αύριο. Δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς. Είναι συμπαράσταση προς τη Μάγδα Φίσα, προς τους συγγενείς των υπολείπων θυμάτων και είναι μετά από πεντέμιση χρόνια η ευκαιρία, η δυνατότητα του κόσμου να εκφράσει όλο αυτό που νιώθει για τα συχάματα, για τους μαχαιροβγάλτες, για τους δολοφόνους, για το μίσος, για το θάνατο που σπέρνει αυτή η ιδεολογία. Όποιε σκέψεις υπάρχουν Νομίζω δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υλοποιηθούν. Σκέψεις παραγόντων έχουμε πολλούς στη ζωή μας που προαποφασίζουν και προσπαθούν από πριν να επηρεάσουν καταστάσεις κυρίως όταν αυτές είναι μαζικές και με στόχο καθαρό. Γιατί το αυριανό έχει πολύ καθαρό στόχο. Όχι τείχος δημοκρατίας, έχει στόχο ένα τείχος. Όχι όμως δημοκρατίας και έτσι όπως το Σαββατοκύριακο το ζήσαμε. Παρένθεση σε αυτά, στο δεύτερο μέρος θα έχουμε την δικηγόρο της οικογένειας ΦΥΣΑ να μιλήσουμε, οπότε το τρέχουμε λίγο στα υπόλοιπα. Ήρθε Microsoft χτες η επένδυση και για αυτήν την είσοδο της Microsoft στην Ελλάδα έχει δουλέψει πάρα πολύ ο Άδωνης. Χθες ανακοινώσαμε μια τεράστια επένδυση για την οποία δουλεύαμε πάνω από έξι μήνες και ο κόμος δεν κατάλαβε ότι αγωνιζόμασταν με αρκετές άλλες χώρες για να επιλέξει τελικά η Microsoft στην Ελλάδα. Και όταν την περασμένη Παρασκευή το βράδυ μα είστε το email από το Title των ΗΠΑ, mm -hmm. ο τελικό στο διοικητικό συμβούλιο τη Microsoft ψηφίστηκε η Ελλάδα έναντι πολλών άλλων χωρών, αυτό κύριε Οικό το εκλάβαμε ω μια μεγάλη οπτική γωνία. Όλοι χαιρόμαστε κύριε Υπουργέ για αυτό. Επιτυχία. Εθνική επιτυχία λοιπόν, λέει ο Άνδρο, σήμερα το πρωί για το ότι 6 μήνες δούλεψε να φέρει τη Microsoft στην Ελλάδα. Χτε μιλούσε ο με του επιτελεί τη Microsoft. Ευχαρίστησε τα Υπουργεία, ευχαρίστησε τον αναπληρωτή Υπουργό του Άδωνη, ευχαρίστησε τον οικονομικό του σύμβουλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά δεν ευχαρίστησε δημοσίως στην τελετή τον ίδιο τον Άδωνη. Θέλω να πω και εγώ ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στην ομάδα της Microsoft στην Ελλάδα, στα συναρμόδια Υπουργεία, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον Αλέξη τον Πατέλη, στον Νίκο τον Βαθανάση, ε, οι οποίοι ε, εργάστηκαν πολύ σκληρά για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το ε, σημείο. Η σήμερα δεν έχει σύνορα Αιωνία του η μνήμη Κι εσύ δεν έπρεπε να μ' αρνηθεί. Άκρα του τάφου σιωπή Έτσι, εσκρήν τον ήλιο και μην πολυδακρίζει. κρίσεις. <ΣΣΟΥ> Σου πώ κλείνει ΣΚΑΣΜΟΣ Βρεθεί ένα χριστιανό να μου πάρει το κεφάλι! Πολύ ωραία. Όλα αυτά. Πίκρα λοιπόν σήμερα για τον Άδων. Βγαίνει στα κανάλια. Όσο πιο πολύ τον γράφει ο Μητσοτάκη, τόσο πιο πολύ να βγαίνει σε κανάλια. Όλη μέρα τον πόνο του, τον σπαραγμό του και να δηλώνει την παρουσία στα κανάλια. Όχι στα... στο Υπουργείο και στην κυβέρνηση. Έχουμε εθνικέ επιτυχίε. Μία είναι ότι ήρθε Microsoft και το cloud υπάρχει μαζί με τον ήλιο σε αυτό το τόπο. Η άλλη είναι όλα αυτά που γίνανε στι Βρυξέλλε. Σε ό,τι αφορά τώρα τα αποτελέσματα τη έκτακτη συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο. Ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έκανε τι ελληνικέ θέσει ευρωπαϊκέ. Και αυτό συνιστά εθνική επιτυχία. Καταπληκτικό. Όχι απλά κυβερνητική. Του καρπού αυτή τη επιτυχία θα δρέψει η πατρίδα μα στο επόμενο διάστημα. Μπράβο, Είναι η επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, άρα επιτυχία όλων μα. Υπάρχει κάποιο που επιτυγχάνει σε αυτόν τον τόπο. Ε, δεν το συναντάμε σε πολλού Έλληνε. Είναι και οι συνθήκε τέτοιε. Είναι η πανδημία, είναι η οικονομική κρίση. Κάποιοι άλλοι 400.000 έχουν φύγει στο εξωτερικό. Αλλά ένα Έλληνα εδώ, παρά τι αντικσότητε, έχει μόνο επιτυχίε. Καμία αποτυχία, καμία μέτρια προσπάθεια. Όλε στέφονται με επιτυχίε. Το ακούμε σχεδόν κάθε εβδομάδα από βουλευτέ, κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Και αυτό είναι ο πρωθυπουργό μας, Κάτι που μα κάνει όλου περήφανου, πραγματικά. Ο κύριο Πέτσα είχε να πει και κάτι άλλο για την κυβέρνηση. Τι κυβέρνηση. Παρά τις εξωγενείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει, συνεχίζει αταλάντευτη και με εντατικούς ρυθμούς της μεταρρυθμίσεις. Με σκοπό. Να κάνει πολιτική κόλλον. Με έναν σκοπό. Να κάνει πολιτική κόλλον. Το λέει. Το λέει πάρα πολύ καθαρά. Μην ταράζεστε, μοντάζεινε. Το κανονικό είναι τώρα. Η κυβέρνηση, παρά τις εξωγενείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει, συνεχίζει αταλάντευτη και με εντατικούς ρυθμούς τις ματαρεθμίσεις. Με έναν σκοπό. Να κάνει πολιτική καρότου και μαστιγείου. Είτε τους δρόμους, πετάξτε λουλούδια! Θα μπορούμε να δουλεύουμε εννοείται οι υπερορίες, αλλά δεν θα πληρώνονται. Χαρμόσυρα νέα! Ακόμα και αν ο εργοδότης θέλει να πληρώσει... <σομίως> ναι. Καταπληκτικό! <σομίως> <σομίως> Εδώ είναι ο 2.110.80.8.80. Πάρτε. Σχόλια για σήμερα. Ζητήστε για αύριο. Ε, για την σημαδιακή αυτή ημερομηνία. Ό,τι θέλετε, ό,τι έχετε ακούσει, ό,τι νομίζετε ότι θα μπορούσε να διαμορφώσει εδώ τον αέρα τη εκπομπή. Πανεγιώτη Χάλαρη ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr το επίσημο site. Εκεί μα ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου. Έχουμε και αρκετά βίντεο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πολλά σχετιζόμενα με την Χρυσή Αυγή, τη Δίκη και όλα αυτά που ζούμε. Στο YouTube είμαστε στο official, μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους, από κάτω έχει chat, μας ακούτε και στο Facebook live. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα τις ειδήσει από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρου. Τι μπουλντόζε από το ελληνικό αποσύριο ο Άδωνη Γεωργιάδη προκειμένου να τι χρησιμοποιήσει κατά των μαθητών που κάνουν κατάληψη. Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού, Greater εξκαφεί και φαγάνε εγκαταλείπουν το εργοτάξιο και οδεύουν προς τα σχολεία όπου οι αλυτήριοι μαθητές τολμούν να κάνουν κατάληψη. Οι οδηγίες είναι σαφείς. Γκρεμίστε τι πόρτε των σχολείων και πιάστε του κακομαθημένου. Εν μεταξύ, η πρόταση του να εισέλθουν. Στα σχολεία, γκρεμίζοντας τις σιδερένιες καγκελόπορτες, απορρίφθηκε ως χρονοδόρα. Ένα κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας, εγγενείασε χθε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Στα εγγένεια του κρεβατιού παραβρέθηκαν μέλη της ΟΝΕΔ Παγκρατίου, ενώ κατά το κόψιμο της κορδέλας του μοναδικού κρεβατιού αφέθηκε στον αέρα ένα περιστέρι, σύμβολο της ειρήνης, το οποίο είχε φύγει από παρακείμενο τσίρκο, όπου γνωστός ταχυδακτυλουργός το χρησιμοποιούσε σε νούμερο του. Οργασμός επενδύσεων αναμένεται να ακολουθήσει την επένδυση της Microsoft, την οποία ανακοίνωσε χθες ο μας και Σωτήρας όλων ημών Κυριάκος Μητσοτάκης, ο δεύτερος. Μετά τον Αμερικανικό κολοσσό που φτιάχνει στην Ελλάδα το Cloud Service, έρχεται στην Ελλάδα η παγκοσμίω γνωστή εταιρεία νανοτεχνολογίας τροφίμων με βάση το Ινδικό Κάρι Pan-American Corporation Investment, η οποία δεν έχει ιδρυθεί ακόμα. Στην αντίθεσή του στην επένδυση της Microsoft εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος με επιστολή που απέστειλε στον Bill Gates αναφέρει «Σύντροφε Μπιλ, δεν το περίμενα αυτό από σένα. Μου είχες στάξει ότι θα έφερνες στην Ελλάδα την εταιρεία σου στα δικά μας χρόνια. Μας πρόδωσες. Να σου καεί το βίντεο, καρ' <Τι>... Στα νέα της υγείας του Ντόναλτ Τραμπ τώρα. Ο πρόεδρος χθες δείπνισε ελαφριά τρώγοντας γουρουνόπουλο τηγανιτό με σώσμα δέρα, αμέσως μετά χουφτώσε τρεις νοσοκόμες και έναν φυσιοθεραπευτή, ενώ στη συνέχεια πήρε ένα ασθενοφόρο και έκανε βόλτες στους δρόμους της Ουάσιγκτον, αναβοσβήνοντας το φάρος σε ρυθμό του Ρασπούτιν, τον Μπόνε Καιρός. Έθριος ο καιρός σήμερα, ιδανικός καιρός για να υψώσουμε δημοκρατικό τείχος κατά τον Ναζί. Α, αυτές είναι οι ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία, ένα μήνυμα, ο Πάνος, από το εξωτερικό. Καλησπέρα παιδιά. Δεν ξέρετε πόσο θα ήθελε να είμαι στο φετίο την Τετάρτη μαζί με τους υπόλοιπους συντρόφους μου να υψώσουμε το ανάστημά μας μπροστά στα καθάρματα και να δώσουμε δύναμη η όνα στον άλλον. Καλή δύναμη σε όλους, Πάνος, από Μέριλανδ Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα είναι άλλοι, θα είναι άλλοι. Από μακριά που θα είσαι και εσύ, ύψωσε εκεί το χέρι, κάτι μπορεί να γίνει. Λαός τώρα το πρώτο μέρος. Έλα, αποστολή από Γερμανία σε παίρνω. Ε, λοιπόν, τι θα κάνουν Τετάρτη τα καρδιά. Πώ? Τα καρδιά, την Τετάρτη τι θα κάνουν, ναι. Ε? Στι φωλιέ πίσω και δυναμίτιδα στι φωλιέ. Έτσι θέλουμε τα καρδιά. Μακάρι να μπορούσαμε να είμαστε εκεί, αλλά δεν είμαστε δυστυχώ. Όσοι μπορούμε θα είμαστε. Όσοι μπορείτε θα είσαστε. Μπράβο ρε. Να τουλάχιστον να γίνει κάτι για αυτή τη γυναίκα εκεί που παλεύει τόσα χρόνια για τα καρδιά. Δεν Ο είναι μόνο κομμάτιες. για τη γυναίκα, ούτε μόνο για τον Παύλο. Είναι για όλου εμά. Όχι, αλήθεια είναι. είναι Πάντω εδώ το φίλι έχει πολλά κεφάλια. Εδώ στη Γερμανία. Από Έλληνε εννοώ, yeah, πάρα πολύ. Πότε γίνανε ξαφνικά όλοι οι αντιφασίστε. όταν το ανακοίνωσε η εφημερίδα των συντακτών Μπράβο. Την οποία υποθέτω προτείνουν και 29 κατασκευαστέ πυτηρίων, όχι έτσι. Ε, ναι, βέβαια. Είδε είδες πώ φωταγωγήθηκε το ίδρυμα Ωνάση Το ίδρυμα Ωνάση μετά την Ακρόπολη και αυτό και στην καρδίτσα ακόμα δεν έχει ρεύμα. Ναι. Ε, το Ίδρυμα Ωνάση ναι, σιγά... τι έγραψε ε, σιγά μη σίγα σιγάμι φοβηθό. Σιγά μη φοβηθό, ναι. Παιδί μου, ναι, ε, δι... ο Νάσιτο ήταν ο πρώτο αντιφασί Χούντας... του Δεν σημαίνει ότι είχε δώσει μια η ραψιά δεν σημαίνει τον εκολητό, σημαίνει ότι μπορεί να έχει βάλει τρικ μέσα στο χέρι, να τον τηνάξει. Έχαμογελούσε στη φωτογραφία. Και δεν χαμογελούσε, δεν χαμογελούσε. Θα έχουμε δει και σε άλλου αυτά. Ποιο άλλου δε χαμογελούσε. Ο Βασιλιά, ο Θέτο. Και ποιο άλλο, Ποιο άλλο. Ο Κυριάκο νομίζω, Φρακεί που δεν χαμογελούσε με τον σκοπιανό κάτι τέτοιο. Α, υπόφησε κι αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εμεί δεν ξεχνάμε το Σαμαράτο που γλυβανον τον Ευαγγελάτο, τον Τράγκα, το Λοβέρδο, του Ζηζέλου το που φωτογραφίζονταν παρέα με τι χρυσάβτε στο καθελό ενό. Είναι τέτοια <σοβή> Του εξισώνει όλου και προσφέρει υπηρεσίε στο φασισμό. Τον Μπάβι, Βαβα Δημητρίου και τη σοβαρή Χρυσή Αυγή. Το Σάββα, Θεωράκι και Δεν είναι όλοι οι ίδιοι οι ευρεοί αγάπη μου και κυρίω δεν είναι ίδιο ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ίδιοι. Ούτε κάνουν τα ίδια, ούτε εξυπηρετούν τα ίδια συμφέροντα, ούτε το ίδιο σύστημα, ούτε στρώνουν με το ίδιο χαλί στα αυγά το δρόμο. Όχι, είσαι απίθανό. Κανεί παράσητα μορί. Κανοκάλεσαι πάρα το κινητό. Το DSL κάτι γίνεται εκεί πέρα. Δεν δε σηκώνει κάτι... ίντερνετ μαζί. Ναι, ναι Σταθερό, κάτι γίνεται. Μα παρακολουθούσε. Ναι. Μα ακού τώρα. Ω, γιατί τώρα τι άλλαξε. άλλαξε τι να αλλάξει μερρο, τίποτα δεν έκανε. Δεν μακού. Όχι. Παίρνω από το κινητό. Ένα σου πω ο χρησωχοίδη επιχειρεί έξω από το, την εκκλησία του Ινικω Λάω. Προσωπικά, ε, επελύφτη. Στην οδό Ασκληπιού, που είναι η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που έχει μια πάρα πολύ μεγάλη πλατεία και ένα μεγάλο αυλόγερο, επιμέρε επιχειρούσε και εγώ ο ίδιο για να σταματήσει το φαινόμενο. Καλέ τα είχα πει, εγώ τα έχω πει στην παράσταση. Τι Δίνεται, παιδί, ται, παιδί ται, μου, ται, βάζει περούκε oh. και τέτοια και βγαίνει έξω. Κατουράει τι ζαντινιέρε του Μπακογιάννη, τάχα μου σαν περαστικό. Να σου πω, γιατί δεν επιχειρεί μέσα στην εκκλησία του Αγίου μερικέ δεκάδε άνθρωποι, ηλικιωμένοι και βρέφοι, γλύθουν το ίδιο κουτάλι. Δεν είναι το ίδιο. έχει κάνει συμβόλαιο με τον Σανάβε. Δεν κολλάει, δεν γίνεται. Δεύτερα διόδια, ρε. Δεύτερα διόδια εκεί το ψιλιάστηκε. Στα δεύτερα. Στα δεύτερα, ε. Στι αφήντε. Πόπορε, φίλα. Αυτά είναι εντάξει. Δεν πειράζει. Ε, κάνανε το ταξιδάκι του οι άνθρωποι. Πήδανε και δύο πράγματα, δύο εξεθέτα παραπάνω. Μια χαρά ήταν. Ναι, καλέ, Να κάνουμε και λίγο εξαγωγή κρουσμάτων. Όλα στην αφήνα. τι να λέμε τώρα. Να πάνε να κάνουν μπάνιο. Καλό ήλιο πέρα. Οπότε, ναι, μια χαρά. Κομπλέ. Αλλά positions... πολιτικά. <jets> ναι, ναι. Αυτοί τι γιατί δεν του πάτε στον ασθόρμο να του πνίξετε που μιλάνε τώρα αυτού τον καραγκιόζη. πού <σ vad> του βρήκατε, Ρε. Στο άσυλο Ανιάντου του βρήκατε Αγία 16. Είναι Βήστε... κομμουνιστές και είπαν ότι θα μα γαμπήσουν άμα δεν του πάρουμε. Είναι κομμουνιστές να πάνε στη Ρωσία. Τα... Ε, ε, ε, Στασμό είσασ εσεί ή ε, μπουρέλο. Ε, μπουρέλο είσαστε. Αγία Ζώλη 16 είναι το άσυλο Ανιάντου. Μα έχουν απαγάγει και λένε θα μα γαμπήσουν οι Τι να κάνετε. Δεν ξέρει κανένα. Εσείς είσαστε μαλακές και βρήκατε το ράδιο και κάνετε κουμάντο. Αυτό το μπουρκέρο το κάνω σας έδεισε, έδεισε στον προνόμιο να μιλάτε. Είπανε όλους Ά, τους δεξιούς θα μας γαμπήσουνε. Ας τους δεξιούς ε, δεξιούς και δεξιούς. Είστε, Αυτό το μαλακέρο που μιλάει τώρα δεν το κάνετε κοιμά. Είναι, είναι πολύ καλός λένε κάποιοι. Ρέντε ρε, ρε γαμπείτε όλοι και μέσα μαλακές. Αυτό λακέροι ε, είπανε οι κομμουνιστές ότι θα γαμπητούμε όλοι. Χάει Χίτλερ! Χάει Χίτλερ! Ο τη φωλιά του και αυτή η φωλιά θα οι καταφέντουν Οι κεφάλια! Είμαστε πασίστες, είμαστε και και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε για να αποστατεύσουν την κληρονομιά μας, το αίμα της φυλή μας. Όλα αυτά τα προβλήματα, Λύνονται σε μία ημέρα. Η μάλλον, για να το πούμε και σε καθαρέγουσα, εν μία νυχτή. Διότι όλε τι καλέ δουλειέ νύχτα γίνονται και όχι ημέρα. Φασισμό δεν έρχεται από το μέλλον. Καινούριο τα χακάτι να μα φέρει. Μικροί με στα δόνια του το ξέρω. Καθώ μου στο χέρι, πρωί δουλειά. Δύο μισή ώρα έφυγα από εδώ σπίτι και πάει παιτρολό, Και τρει μισή ώρα εκεί το πιάσανε και Οι του τα το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Είχαν μας μαζευτεί απ' έξω άλλοι ίδιοι Αυγή, βουλευτές της Χρυσή Αυγής οι οποίοι μας έβριζαν μας έβριζαν, μας απειλούσαν πετούσαν πέτρες, γιαούρτια με τον καιρό άλλαζουν, και τον του για μένα Και πάνω και το κάνουνε τα κάνουνε ηλίωμα αγώνε τις αγώνες αυτές τους του τελείως και αν υφήκαν πάνω εγώ στα ταράτσα, βρήκα όλα ε, <atteint>. <Popeye> <said>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 Υπηρετώντας πάνω στην σου Και σου φτάσει κάποια μέρα Αν τα γυαλιά σου Είχανε βάλει δερμάτινα γάντια και κρατούσαν αερόπαλα Με το που βγήκαμε στο πανάρι της Θαδάρη ήρθαν πάνω από 15 μηχανάκια και 10 αυτοκίνητα Χρυφθήκαμε σε μια πιλωτή περιμένα με την αστυνομία Δυστυχώς το φίλο μας τον εμπρολάβανε στο τέλος Έβγαλε ένα σουλιά και το έδωσε δύο μαχαιριές Τη μία στην κοιλιά και την άλλη στο στήθος, στο σημείο της καρδιάς. Εδώ Ελληνοφρένεια. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την δικηγόρο, μία εκ των δικηγόρων της οικογένειας Φίσα, την ελευθερία του Μπατζόγλου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι μάλλον. Ε, ήταν ένα ηχητικό, βάλαμε τα διάσημα να το πω έτσι τα κραυγαλαία εγκλήματα της χρυσή αυγή μέσα σε 1,5 χρόνο οι Αιγύπτοι που έγιναν το 12. η επίθεση στους Αιγύπτιους το πέραμα το 12, mm. το ο Λουκμάν το Γενάρη του 2013 το, η επίθεση στο Πάμε και στον Παύλο Φίσα η δολοφονία τον Σεπτέμβρη του 2013 και η επίθεση στο Χιτήριο ήταν mm. μέσα σε 1,5 χρόνο δύο δολοφονίες, επιθέσεις τραυματισμοί και θέ, θέ, θέλαμε να μιλήσουμε μαζί σας σήμερα για το τι ακριβώς θα γίνει αύριο, τι περιμένουμε. Οπότε να ξεκινήσουμε λίγο να μας πείτε τα διαδικαστικά. Τι ώρα ξεκινάει ε, και πώς γίνεται όλο αυτό. Ε, λοιπόν, ε, η έδρα έχει ανακοινώσει ότι θα ανέβει στι πέντεκα. Ναι. Δεν θα υπάρξει κοινόμεσα στην αίθουσα, συμφωνώ με τι αίθουσες της Δεν θα επιτραπεί δηλαδή τόσο δημοσιογράφου τους, τους, τους Δικηγόρου και του πολιτικού ενάγοντε δεν θα επιτραπεί είσοδο ε, σε άλλο κόσμο. Ναι. Και εξεργονομένου φυσικά και όσο θα συνεχίσουν να έρθουν. Ε, Εξ όσων γνωρίζουμε, θα υπάρχουν αυστηρά μέτρα έξω από την αίθουσα και ελέγχου, αλλά και περιμετρικά του δικαστηρίου. Ναι, ναι. Ε, το ζήτημα τώρα είναι ότι αύριο αναμένουμε αφενό την εκκλησία ω προ την ενοχή μη, των κατηγορουμένων. Ε, και εν συνεχεία, όπω έχουμε αντιληφθεί, γιατί δεν υπάρχει και σε αυτήν την πληροφόρηση ούτε σε εμάς θα συνεχίσει το δικαστήριο τη συνεδρίασή του σε περίπτωση κα, καταδίκης ε, προκειμένου να αποδοθούν ελαφριντικά, τυχόν ελαφριντικά και να και πιο κατά πόσο θα χορηγηθεί ένα αισθαλτικό αποτέλεσμα στην έθεση της καταδίκης της καταδίκης Δύο ερωτήσεις. Οι ένοχοι θα είναι εκεί οι κατηγορούμενοι, μάλλον, θα είναι εκεί, είναι υποχρεωμένοι να είναι εκεί κάτω στο αγόρι. δεν είναι υποχρεωμένοι, εξακολουθούν να συζητούνται από συνηγόρου. Mm -hmm. ε, δεν προβλέπεται υποχρέωση παρουσία του ε, στη διαδικασία αυτή, ναι. Ε, ε, ε... Τά, τώρα πρακτικά φαντάζομαι ότι κάποιοι θα έρθουν. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι όταν ε, αν ανακηρυχθούν ένωση, δεν θα μπορούν να απομακρυνθούν από την αίθουσα μέχρι να τελειώσει η διαδικασία. Δηλαδή, για να το καταλάβουμε όλοι, γιατί συζητάμε όλοι αυτέ τι μέρε αυτό. Αν ανακοινωθεί αύριο για το ρουπάκι ο οποίο yeah. έχει αποδειχθεί ότι έχει δολοφονήσει. Αν α, κηρυχθεί ένοχο, επιτόπου η αστυνομία πηγαίνει στο σπίτι όπου υποτίθεται ζει όλο αυτόν τον καιρό και τον συλλαμβάνει, του περνάει χειροπέδες και τον οδηγεί στον κορυδαλό. Κοιτάξτε, πρακτικά, για του κατηγορουμένου, για παράδειγμα, που είναι μέσα στην την αίθουσα, η αστυνομία προσεγγίζεται ώστε να εξασφαλίσει ότι δεν θα απομακρυνθούν από το σημείο. Ναι. Με δεδομένο ότι ο Εροπακιά φαντάζομαι ότι θα παραμείνει ένα πλαίσιο φύλαξη μέχρι να... Ε, Μέσα να διοριστική ναι. απόφαση, οπότε και τη συνεχεία θα διηγηθεί στη φυλακή. Ε, η, η αναγγελία, η ανακοίνωση, η ανάγνωση της απόφαση κρατάει ώρα, ε, Με δεδομένο ότι είναι 68 κατηγορούμενοι ναι. και δεν γνωρίζουμε ακριβώ ε, με ποιο τρόπο θα ανακοινωθεί η απόφαση, δηλαδή αν θα ανακοινωθεί με βάση τον αλφαβητικό κατάλογο των ε, κατηγορουμένων ή αν θα ανακοινωθεί αναϋπόθεση Όπω και να έχει και σε δύο περιπτώσει, είναι αρκετά χρονοβόρο γιατί κάθε κατηγορούμενο έχει πέραν τον. Ε, Ενό κατηγοριών, έτσι πέραν τη μια κατηγορία. Ναι, ναι. Ε, είναι τα επιμέρου αδικήματα και είναι και η συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, είναι και κάποιε οπλοφορίες. Οπότε θα πρέπει. Ε, ε, Καλό ε, ναι, ναι, ναι. κόσμο με ωραίο ποινικό μητρό. Ναι, Έτσι ναι, κι αλλιώ ναι, ναι, πέρα ναι, ναι. από τα πολιτικά έχει και το, ό, το ποινικό μητρό. Ναι, ναι, ναι, από ναι, έτσι, ναι αυτό ναι, μπορεί ναι, να, να κρατήσει ώρες, επειδή θα υπάρχει κόσμο συγκεντρωμένο σε έξω από πολύ ώρες, πρωί. Ώρες. Αυτόναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κοιτάξτε, αν το πάλι έτσι. Ε, Όπω έχουμε φανταστεί ότι θα, το τελειώσει, θα, θα τελειώσει η διαδικασία των σπάντων εκείνη τη μέρα, θα τραβήξει πολλή ώρα. Ναι. Πολλές ώρες. Στην ουσία, τώρα, το ζητούμενο, το διακύβευμα είναι να βγει εγκληματική οργάνωση, αυτή η συμμορία. Το νούμερο ένα είναι προφανώ αυτό. Να καταδικαστούν όλοι και τα αιγετικά στελέχη τη Κριστιακή Αυγή για, για συμμετοχή και διάθεση εγκληματική προγράμμα. Σε αυτή την περίπτωση, από τον πρώτο, από τον Μιχαλολιάκο μέχρι τον τελευταίο που έχει συμμετοχή σε εγκλήματα, τι παθαίνουνε. Ε, πρώτα απ' όλα υπάρχει ενδεχόμενα μετάχει με διακοιμάνσεις ε, στις ποινές με βάση τις κατηγορίες, ε, δι τιμωρία, ε, ε, κατηγορία της κατηγορίας διότι ε, διαφορετική επιδιμωρία επιστηρίζει την κατηγορία τη μελετοσύνης και διαφορετική επιδιέθενσης Είναι αυξημένη στις ποινές Ναι, ναι διεύθυνση. Ε, το ζήτημα είναι ότι η τελική η επιμέτρηση τη ποινή κρίνεται ε, μετά την αναγνώριση με ελαφεντικών Πράγμα που σημαίνει ότι μετά την ε, ε, απόφαση του αυτός η ένοχος και στην ενδεχόμενη περίπτωση του ενόχου, δηλαδή, που μα απασχολεί κιόλα ε, περισσότερο, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι η ψήφα τη ποινή που θα επιβληθεί. Δηλαδή, δεν γίνεται ταυτόχρονα αυτό, Όχι, δεν γίνεται ταυτόχρονα, διότι ε, το δικαστήριο θα πρέπει να ακούσει του ισχυρισμού των κατηγορουμένων όσον αφορά τα ελαφρυντικά. Δηλαδή, θα πρέπει ο κάθε συνήγορο να αναπτύξει για ποιο λόγο θα και πρέπει να. Και μετά ανακοινώνει αμέσω ή έχει πάρει κι άλλη σύσκεψη. Προτείνει η εχει παρει επί ε, και συνεχεία αποσύρεται το δικαστήριο και επανέρχεται ίδια ε, μέρα, ε, Την ίδια μέρα. Κοιτάξτε τώρα, που είναι αλήθεια δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ναι, καθυνικά, ναι, να αν έχει τραβήξει, τραβήξει πολύ. Λογικό. Ναι, Άρα μπορεί ναι. να έχουμε και να συνεχιστεί αυτό, να μην έχουμε αύριο καθαρή εικόνα του τι ακριβώ γίνεται. Ε, μπορεί και όχι. Δεν ξέρω να πόσο διατεθειμένο το δικαστήριο να το τραβήξει. Δηλαδή, πώ το πω, δεν υπάρχει ωράριο. Ναι, ναι, ναι, ναι προφανώ. Τελικά δικαστήριο θα το κάνει ναι, ναι, Ένα ενδιαφέρον η πρόταση τη εισαγγελέα, η οποία από την προηγούμενη μα είχε. Παγώσει κάπως. Τα έχουμε δεδομένο το, το πώς το έχει πάει μέχρι τώρα. Φαντάζομαι ότι θα πίνει ναι και και ευθελαυσυντικά, θα πει δηλαδή θα τους μεταχειριστεί, ε, φαντάζομαι με μεγάλη Η Οι κατηγορούμενοι αύριο του ποια θα είναι η απόφαση ε, και αν γίνουν ένοχοι τελικά θα έχουν το δικαιώμα της έφεσης. Ναι, ναι βέβαια. Αυτό σημαίνει κάτι για το Ρουπακιά, ότι δεν μπαίνει φυλακή και παραμένει όχι, στο φυσικά. σπίτι. Ο, ο, ο Ρουπακιάς με όχι, όχι όχι. δεν προβλέπεται σε αυτό το στάδιο. Mm -hmm. το, το κατοίκον περιορισμό είναι μέτρο που επιβάλλεται, ε, αντί της προσδιορινής κράτησης, στο στάδιο της, ε, της Προδικασία, Μετά την επιβολή τη ποινής, μια για κακάθριξη, δεν Ή, μπορεί να είναι πράγμα... εκτιθή. Φαντάζομαι αύριο θα είναι ένοχος επισήμος. Ο, είναι δολοφόνο ναι, νομίζω. Δίδα. Δίδα. Δεν νομίζω. Ναι, ναι. Όλα μπορούμε να τα δούμε, αλλά αυτό δεν νομίζω. Όχι η όχι συνεργή όχι. του, γιατί ήταν και άλλα 15-16 άτομα. Πώ ήταν, 17, 17 ναι. άτομα. Η συνεργή. Για του συνεργού, η εισαγγελέα είχε προτείνει αθώωση. Ω Για το όλου του συνεργού είχε όλους. προτείνει η εισαγγελέα αθώωση. Για όλου. Ενώ ήδη μα είπε ότι κάπω στοιχεία βρέθηκαν εκεί για άλλο λόγο να πάει. Άλλο και το υιοθέτησε αυτό η εισαγγελέα, εισαγγελική λειτουργό τη δικαιοσύνη υπηρέτη. Το ναι. υιοθέτησε αυτό και το είπε στο δικαστήριο. Ναι, ναι. ναι. Ο, οπότε το ζητούμενο είναι η εγκληματική οργάνωση και οι ακούω νομικέ συζητήσει πολλές τον τελευταίο καιρό. Μην μπούμε εμεί τώρα σε αυτό, γιατί δεν ναι. είμαστε και νομικό βήμα εδώ. Θα, θα μπλέξουμε πάρα πολύ. ψυχολογία όμως. λόγια όμω. Ναι, ναι, με ναι, ναι, λόγια ναι. γιατί, γιατί δημιουργείται μια εντύπωση στον κόσμο ε, το οποίο ακούγεται και είναι λιγάκι. Δεν θέλω να μείνει κάποια μετά πέντε 5-5 χρόνια διαδικασία και με ένα τεράστιο όγκο αποδεικτικών ε, μέσων που χρησιμοποιήσαμε και εμεί και υπήρχαν στο βούλευμα, όπω μπορεί να αντιληφθεί ε, ο κάθε άνθρωπο, δεν μιλάμε για μια δικογραφία η οποία ε, είχε σαφρά θεμέλια, έτσι. Ναι. Ό,τι κενό, αν υποθέσουμε ότι υπήρχαν αποδεικ, κενά αποδεικτικά, συμπληρώθηκαν με τα έγγραφα και του μάρτυρε και τα στοιχεία που προσκόμισε η πολιτική αγωγή. Νομίζω αυτό είναι καθαρό. Δέσιο... Έχει γίνει από εσά α... όλου μια προσπάθεια. Και με, με ποικίλο τρόπο, γιατί ο κάθε δικηγόρο από εσά έχει το δικό του στυλ και έχει συμβάλει φοβερά σε όλη αυτή την υπόθεση. Και δεν είναι μια δίκη, είναι στην ιστορία τη χώρα και στην ε, επίθεση όλων μα ε, κατά του ναζισμού, του νέου ναζισμού και τη βία γενικότερα. Οπότε ε, αυτό έχει γίνει καθαρό στον κόσμο. έχει συμβάλει πάρα πολύ, και δεν υπάρχει κανένα λογικό άνθρωπο. Βέβαια, δεν είμαστε δικαστές εμεί που να μην έχει καλυφθεί από τι δικέ σα προτάσει, απαντήσει, αποκαλύψει και αποδείξει. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι αυτά υπάρχουν για το δικαστήριο. Δηλαδή, για εμά όλα αυτά τα στοιχεία ε, είναι όπλα στα χέρια των δικαστών για να βγει μια απόφαση που όχι απλά εκταθεί το κοινό περδικαίω αίσθημα για λόγου ξερετευτική ε, ικανοποίηση ναι. του κόσμου, λοιπόν, αλλά και νομικά είναι μια απόφαση που θα είναι δεμένη. Νομίζω, ε, δεμένη, εγώ έχω πιστεί και πάρα πολλοί κόσμοι, νομίζω, η πλειοψηφία του, του ελληνικού λαού. Αλλά υπάρχει μια αμφιβολία προ τη δικαιοσύνη. Και ένα από του λόγου που θα είναι χιλιάδε κόσμο έξω αύριο είναι αυτό. Είναι ένα τεστ και για τη δικαιοσύνη όλο αυτό που γίνεται. Είναι ένα τεστ για πολλά πράγματα. Αλλά είναι ένα τεστ και για τη δικαιοσύνη. Υπάρχει μια αμφισβήτηση στο πώ η δικαιοσύνη έχει λειτουργήσει τα τελευταία χρόνια σε πολύ μεγάλε υποθέσει. Δεν είναι μονάχα αυτό. Είναι και το γεγονό ότι μια... υπήρχε κρατική συγκάλυψη τη δράση τη Χρυσή Αυγή. Πε το πάλι ελευθερία, γιατί δεν το ακούσαμε αυτό, κρατική. Ε, υπήρχε κρατική συγκάλυψη τη Χρυσή Αυγή αρκετά χρόνια. Δεκαετία χιλιάδων, θα έλεγα. Τουλάχιστον δηλαδή τρει κατασυλείται η είναι ευλογία και ανησυχία του κόσμου. Εγώ αυτό που θέλω να ακούω και μπορεί να συνεχιστεί στον καθέναν που ακούει αναλόγως είναι ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα πολιτικό σύστηματισμό που όχι σαν ιδεολογία αλλά σαν πρόσωπα είναι άχρηση για το πολιτικό σύστημα. Σε αυτή τη φάση. Ναι. Ναι. Ε, Προφανώ και εγώ να συμπληρώσω τα προηγούμενα, δεν είχα μια ψευδαίσθηση για το ρόλο τη ε, αστική δικαιοσύνη στο αστικό σύστημα, αλλά ε, πολλοί κόσμος το συζητάει. Αυτό το που λες α... έχει μια σημασία, ε, αφήνει να νοηθεί ότι κάποιε αποφάσει λαμβάνονται και πέρα από το δικαστήριο, όχι, σε κάποιου πολιτικού σχεδιασμού. Απλά θέλω να πω ότι επειδή οι αμφιβολίε του κόσμου βασίζονται σε αυτό το συγκεκριμένο συλλογισμό, ναι. εγώ απαντώντα σε αυτόν τον συλλογισμό και όχι. Ε, ε, υπονοώντας ότι κινούνται έτσι τα πράγματα, απλά η απάντηση θα το συλλογισμό. Είναι το λογικό κατεμέ ότι εάν ο κόσμος ε, υπονοεί ή φαντάζεται ότι μπορεί να υπάρχει περίοδες παρέμβαση, εγώ ανταπαντώ ότι ποια παρέμβαση σε ένα πράγμα το οποίο είναι άχρηστο αυτή τη στιγμή για όλους. Και όταν λε άχρηστο, ε, ήταν πολύ χρήσιμη η Χρυσή περγαλιακά, Αυγή. Όχι τα Ιταλιακά, αυτή τη Το αυγή. μαντρόσκυλο για, στα χρόνια του Μνημονίου που είχαν ενταθεί οι, οι περικοπέ και οι κινητοποίηση του κόσμου, υπήρχε ένα μαντρόσκυλο που φώναζε και υπεράσπιζε συγκεκριμένα συμφέροντα. Τώρα που έχει αλλάξει λίγο το περιβάλλον, όχι ότι έχει γίνει καλύτερο, αλλά έχει μπει σε μια άλλη βάση, δεν είναι και τόσο χρήσιμο αυτό το μαντρόσκυλο σε αυτή τη φάση. Πλέον, δεν είναι χρήσιμο πλέον με δημοσίτητα δηλωμάτων Ναι. Και γι' αυτό και οι αποχωρήσει και η διάλυση τη Χρυσή Αυγή. Οπότε δεν το συνδέω με την απόφαση, με την έννοια του επηρεασμού ή τέλο πάντων με το πλαίσιο της συζήτησης που κάνουμε τώρα όλοι. Αλλά το πλαίσιο, σαν λογικό επιχείρημα, στον κόσμο που ενδεχομένω θεωρεί ότι. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα λόγο να συνταλλευτούν. Δηλαδή, να το πούμε απλά. Ναι, ναι, ναι. Είναι λίγο πιο εύκολο για αυτού. Ε, μια τελευταία ερώτηση. Ε, η ψυχολογία τη οικογένεια Φίσα, των μελών τη Μάγδα, του πατέρα, τη αδερφή. Ποια είναι μια εντάξει, μέρα πριν. Αντιλαμβάνω ότι έχει επικρατήσει σταδιακά όσο πλησιάζαν οι μέρες. Ποβερό ε, άγχος, οι άνθρωποι είναι και η ψυχολογία από το μακρό τη Διαδικασία, την οποία εντάξει τη στήριξαν όσο δεν πάει όλοι του. Ε, δεν μπορώ καν να φανταστώ πως θα νιώθουν σήμερα. Mm. Δηλαδή λίγο που μόλις κυρία αφήσα πρωί. Ε, αυτό, απλά περιμένει να περάσουν οι ώρες. Ναι, φαντάζομαι πω. Ποια θα είναι η ψυχολογία τη. Ναι. Ε, ε, φαντάζομαι. Μπορώ να προσεγγίσω σε μια μεγάλη απόσταση. Δεν μπορώ να μπω στην ψυχολογία τη ναι. προφανώ. Κανεί δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά έχει μια σημασία γιατί έγινε η δολοφονία. Έχασε το παιδί τη. Τη δολοφόνησαν το παιδί. Και πολλέ στιγμέ μέσα σε αυτή την αίθουσα ε, το ξαναδολοφονούσαν συνεχώ. Και αυτοί οι κάφροι, οι αλήτε, οι άξεστοι που τη έλεγαν Πού είναι ο Παύλο σου τώρα. Ναι, ναι. Ήταν νομίζω κάποιε στιγμέ ε, που δεν μπορεί να τι φανταστεί άνθρωπο, ότι μπορεί να τι κάνει κάποιο άνθρωπο. Έχει μια ε, μάνα ναι. που για χύψη λόγου, α μπω στην ψυχολογία του Χρυσαυγήτρια, ότι δεν υπάρχει ο γιο τη. Πα και τη γυρίσει το μαχαίρι, λέγοντά τη τέτοια. Μα το ζήτημα είναι ότι οι ο λόγο που μισούν τόσο πολύ και τον Παύλο και την οικογένειά του είναι γιατί ξέρανε ότι ήταν η αρχή του τέλου του. Δηλαδή Μαι. δεν αυτά που συμβολίζει η Μάγδα αυτή, και τα που συμβόλιζε ο Παύλος και τα συμβόλιζε για όλους μας είναι τη γνωρίζουμε ότι ήταν το σημείο μηδέν για εκείνους. Η αρχή του τέλους αυτού του σχηματισμού. Αυτού γιατί το ο, ο φασισμός δεν τελειώνει σε ένα δικαστήριο όχι σε μια βέβαια, αίθουσα με μια εισαγγελέα και με μια πρόεδρο. Όχι βέβαια, μα το ζήτημα, αυτό, μα το ζήτημα της παραδειγματικής τιμωρία και για την πολιτική αγωγή και για την κοινωνία δεν είναι ε, η εξαφάνιση της του φασισμού. Είναι σε πρώτη φάση των συγκεκριμένων ανθρώπων από την κοινωνία, με τα πράγματα εφόρτου. Και ο δεύτερος τέλο πάντων στόχος μας θα πρέπει να είναι, ε, ως κοινωνία, και ε, η αποτροπή του συνολικότερου εκφασισμού που προέρχεται και από τη ρητορική και κυβερνητικών στελεχών και άλλων σχηματισμών. Όχι ε, μόνο, ε, και απλών δηλαδή. ανθρώπων, απλών ανθρώπων ναι, στα ναι. νησιά, απλών ανθρώπων στον ευρώ, απλών ανθρώπων στη γειτονιά, ο διπλανός. Έχει διαχυθεί Μα. όλο αυτό. Δεν υπάρχει ο σχηματισμό, αλλά υπάρχει ο σχημα, σχηματισμό στα μυαλά των ανθρώπων. Αυτό δηλαδή η ρητορική, η χρήση συγκεκριμένων εκφράσεων, η χρήση τακτικών, το γεγονό ότι ο κόσμο πιστεύει ότι με τη βία πάλι χτυπάει τα παιδιά στι καταλήψει ή επικρίνεται στι Δηλαδή, ακόμα και αν δεν υπάρχουν πράγματα εμπόδου, ο κόσμο έχει θετήσει τη βία σαν λύση. Ότι μπορώ να πάω να το μαντσοκίσω ή να στην έλθια, α πούμε. Αυτό. Ναι, ναι, ναι. Είναι... Και αυτό είναι, νομίζω, είναι, μια μεγάλη μάχη από εδώ και πέρα αυτό που μπαίνουμε ακριβώς. σε μια άλλη φάση έτσι κι αλλιώ. Γι' αυτό είναι σημαντική η απόφαση. Όχι διότι θα μα λύσει το πρόβλημα. Προφανώ. Αλλά αν μη τι άλλο, θεσμικά θα έχει ο κόσμο που παλένει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ένα όπλο ακόμα. Ένα όπλο ακόμα, ναι. Τι, και κάτι τελευταίο. Πώ θα το μάθουν οι απέξω τι ακριβώ. Γιατί θα βγει κάποιο από εσά να το πει, Γιατί ούτε κάμερε θα υπάρχουν μέσα, τίποτα. Πώ θα, θα το υπάρχουν, μάθουν. Υπάρχουν όμω αρκετοί δημοσιογράφοι. Ναι. Αρκετοί, δηλαδή 50 περίπου τον αριθμό. Γείτε και εσεί, κανένα δικηγόρο να το πει. Όχι, δεν θα πει ότι εμεί θα είμαστε σε θέση να. Δεν θα μπορείτε ναι. <laughs> να διασκήσουν όλη αυτή την κατάσταση. Ωραία, είναι οι έμπεροι θα... εκεί οι συνάδελφοι που καλύπτουν τη δίκη χρόνια. Θα... Οπότε θα... Ναι, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια ιστορία με τον έξω κόσμο. Ναι. Σα ευχαριστούμε πολύ, Ελευθερία. Και, εγώ και, και για εσά κλείνει μια μεγάλη μάχη και νομίζω πρωτόγνωρη εμπειρία έτσι κι αλλιώ. Αλλιώ ναι. μπήκατε σε αυτή την ιστορία, αλλιώ βγαίνετε. Το νιώθω, μιλάω με πολλού από εσά, οπότε το καταλαβαίνει ο καθένα. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πάνε Εγώ, έτσι όπω πρέπει. Ε, να πάνε όπω πρέπει για όλου, ε, Ευχαριστούμε ε, πολύ. Η ελευθερία, η ελευθερία του Μπατζόγλου είναι. Δικηγόρο, ε, μία εκ των τριών τη οικογένεια Φίσα. Έχουμε μιλήσει και άλλε φορέ εδώ μαζί. Κάπω έτσι ήταν η εκπομπή σήμερα. Δεν είχε τον συνήθιη ηρμό και ροή. Έτσι θα είναι και αύριο, είναι λογικό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Πήραμε κάποιες πληροφορίες κριστικές για το τι θα γίνει, διαδικαστικέ, αλλά και για κάποια ουσιαστικά θέματα, για να μην δημιουργούνται ψευδεστήσεις, αυταπάτες, για τα περίφημα τύχη της δημοκρατίας. Διαφημίσεις τώρα, τελείωσε η εκπομπή, διαφημίσεις, αμέσω μετά μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα, αύριο, γεια σας.